Του Πόσο ολέξαντρο ενίκησαν των εικόλεων. Την δέσα ερχομένη ημέρα! εβγήκαν και οι δύο καβαλαρέοι, όσον δύο αιτί επάνω εις άλογα και άρχισαν δια να τρέχουν και εις το πρώτον τρέξιμον με μίαν επιτιδιότητα ο Αλέξανδρος έκαμει και το άλογον του Νικολάου και έπεσαν κάτω νεκρός με το να τον επλάκωσαν η σέλα ο δε Αλέξανδρος βλέπον ότι ο Νικόλαος εσκοτώθη εχάρη κατά πολλά πως εκέρδεσεν τότε ο λαός ευθύ εστεφάνωσε τον Αλέξανδρο και εκηρύχθη παντού το όνομά του δια την νίκη του και τότε, με μεγάλη χαράν, ο Αλέξανδρος και οι άνθρωποι του εμίσευσαν δια την πατρίδαν τους. Πώς ο Φίλιππος άφησε την Ολυμπιάδα! Φθάνοντα δε ο Αλέξανδρος στην την Μακεδονία, Έμαθεν πω ο Φίλιππος άφησε την Ολυμπιάδα και επανδρέφθη με άλλη και έκαναν εκείνες τι ημέρε του γάμους και του εκακοφάνη κατά πολλά. Και πήγαινε και ανέβη στο παλάτι. Και ο Φίλιππος τον εδέχθη με τα χαράς και τον έβαλε κοντά του ει την τράπεζα και έκατζεν. Και τη ώρα ήλθεν και η Ολυμπιάδα εις το μέσον του και είπε προ τον Αλέξανδρο, Αλέξανδρε μου και πώ υποφέρει. Να βλέπεις τη μητέρα σου ζωντανή, και ο πατέρας σου να με αφήσει και να πάρει άλλη. Και ο Σίκουσενε τούτα ο Αλέξανδρο, άναψεν από τον θυμό του και σηκώθη ευθύ και επήρεν ένα καμνίον, με το οποίον εφώνευσε τρεις άρχοντες από εκείνους όπου είχαν κάνει αυτήν την προξενία. Οι δέληποι έφυγαν και εγλίτωσαν από τον θάνατο, και ούτω εχάλασαν οι γάμοι. Ο δε Φίλιππος από την πίκραν του την Πολύν και από την εντροπή του, ἐπεσεν εις αρρωστία. Πώς ήλθαν οι κουμάνοι κατά πάνω του Φιλίππου. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Και οσήκουσαν οι κουμάνοι ότι ήταν άρρωστος ο Φίλιππος, εσηκώθησαν με πενήντα χιλιάδες στράτευμα και ήλθαν εις τα σύνορα της Μακεδονίας. Και ως το έμαθεν ο Φίλιππος, έπεσεν εις μεγάλη λύπη, και έκραξεν τον Αλέξανδρον και του είπε, «Έπαρε, η μου, τα φουσάτα μας, και σύρε κατά πάνω των εχθρών μας, ότι έφθασαν εις τον τόπο μας». Και παρευθύ, ο Αλέξανδρος εσύναξε τα φουσάτα, όπου ήταν εις τη Μακεδονία, έως τριάκοντα χιλιάδε και επήγεν εις συναπάντησιν των εχθρών τους. Και μανθάνοντας ο Αλέξανδρος πω ήταν οι εχθροί του εκεί σημά τεντωμένοι, έξαφνα και τους επλάκωσαν. Οι δε κουμάνοι, βλέποντα έξαφνα το στράτευμα των Μακεδόνων οπόθεν δεν το απαντέχαιναν, ετρώμαξαν και εσέβηκαν οι λογισμού την ακάμουν. <Συρίζοντας> Νίκη Αλέξανδρο. Για το Μεσονύκτιον έδωκαν οι κουμάνοι η με όλων των φουσάτων τους. Και ο Αλέξανδρος επήγε τους, κυνηγώντας τους». «Και όσο να έβγει ο ήλιος, έσμιξαν τα φουσάτα αντάμα Και ο αλεξανδρος επήγε κατόπιν τους κυνηγώντα του. Και όσο να έβγει ο ήλιο, εσμιξαν τα φουσάτα αντάμα και έδωκαν τον πόλεμο. Και εντζακιστησαν οι κουμάνοι, ωσαν τα πρόβατα όταν τα διώκουν λύκοι πολύ. ουτως ο αλεξανδρος του σε τρει και τρει νύχτα. Και σκοτώθησαν από του 40 χιλιάδε λαό και από τους Μακεδόνας δύο χιλιάδες και σκότωσε και τον βασιλέα τους, τον Απλαμέση. Και όρισε ο Αλέξανδρος και ήρθαν οι Μεγιστάνοι και οι στρατιώτες του όλοι και είπαν προς αυτούς, «Είδετε, συντρόφοι μου και οι αγαπημένοι μου φίλη πως με την δύναμη του Θεού και την ευεργεσία ενικήσαμεν και σκοτώσαμε τους κουμάνους». Και γύρισε ο Αλέξανδρος να έλθει προς τον βασιλέα Φίλιππον, και έσυρνε ζωντανού δέκα χιλιάδες. Και πάλιν είπε προς τους κουμάνους, «Βλέπετε κι εσείς, άρχοντες κουμάνη, πως σε επαράδοκεν ο Θεός εις τα χέρια των Μακεδόνων, και τα σπαθία σας εντζακίστησαν, και των Μακεδόνων τα σπαθία ακονίστησαν από εσάς και από τον βασιλέα σας τον Απλαμέση, και εσάς τους άρχοντες και αυθεντάδες σας με ζωντανού. Και αν θέλετε να έχετε την ζωή σας και των τόπων σας, να τον σμίξετε με την Μακεδονία, να είστε ειδικοί μου. Ω, της καλής ελεημοσύνης και ευσπλαγνίας Αλεξάνδρου, πώς τους εκυβέρνησε τους Κουμανίτας και τους ελυπήθη». Οι δε κουμάνοι, τον λόγον του Αλεξάνδρου, απεκρίθησαν και είπαν: Βασιλέφα Αλέξανδρε, επειδή ο Θεό σε βοήθησε και εσκότωσε τον βασιλεία μας τον απλαμέση, και εμεί εδικοί σου ήμασταν. Και πέμψε μα αυθέντη να έχουμεν από του αρχοντά σου, και δώσε και ημά συμπάθειον. Πώ έστειλε να φθέντη ο Αλέξανδρος εις κουμάνους Και επιστώθη ο Αλέξανδρος τους λόγους και τους όρκους όπου έκαμεναν, και έκαμε βασιλέα των εξαδελφών του, και εδώ και τους, όπου ήταν πρώτος κυνηγός. Και εφιλοδόρησέ τους ως έπρεπε, και άφηκεν τους και πήγαν ο πίσω, και να είναι δούλη του Αλεξάνδρου. Κατασκευή του Αναξάρχου δια την Ολυμπιά Ανάξαρχος, ο βασιλεύς της Πελαγωνίας, ήκουσε πως ο Αλέξανδρος λείπει με τα φουσάτα Μακεδονία. Έκαμε μίαν πονηρία ως θέλετε ακούσει. Ποτέ καιρόν ήρχε τον εις την Περσίαν ο Ανάξαρχος, από το ταξίδιον και εδιάβαιναν από την Μακεδονία και εφίλευσέ τον ο Φίλιππος και με τιμήν και δώρα τον απέστειλεν. Ο δε είδε την Ολυμπιάδα και ετοξεύθη τον έρωτα της αγάπης εις την καρδία του και είχε την αγάπη εγκεκριμένη, ο της αγνωσίας και δεν άκουσεν ο άθλιος του Σολομόντος τους λόγους όπου λέγουν «Άνθρωπε, ας είσαι ευχαριστημένος και αναπαυμένος εις την αγάπη και ευμορφάδα της γυναικό σου, καθώς σου έτυχε, και μη εις ξένη γελαστής, ή να μη πάθεις πλέον παρά εκείνο όπου πράξεις και χάσεις την ζωή σου και τον πλούτων σου». Λοιπόν, ο Ανάξαρχος, όπου επροείπαμεν, εμάζοξε τα φουσάτα του, 1012, και επήγαιν εις το κάστρο του Φιλίππου. Και εισεύει μέσα και είπε του Φιλίππου, εις βοήθει άν σου ήλθα βασιλεύ. Και αυτός εκείταζε να ευρει άδεια να πάρει την Ολυμπιάδα. <Συλίου> Περί του Αλεξάνδρου πώς έρχεται. <Συλίου> Ήλθε ον από τον Αλέξανδρον και είπαν του Φιλίππου πως ο Αλέξανδρος εσκότωσε τον βασιλέα των Κουμάνων και επήρε τον τόπον του και γύρισε και έρχεται νικητής και τροπεούχος ο σαν θέλειατός του. Και εξέβη ο Φίλιππος με την Ολυμπιάδα να προϋπαντήσουν τον Αλέξανδρο. Και είδεν ο Ανάξαρχος την Ολυμπιάδα έξω από το κάστρο και άδραξέν την και έφυγε. Και ο Φίλιππος είχε νολίγο φουσάτο και δεν εδίνεται να τον πιάσει και ελάβωσε και τον Φίλιππον ο Ανάξαρχος. <Το> Πώς εσκότωσε ο Αλέξανδρος τον Ανάξαρχο. Παρευθείς, έφτασε και ο Αλέξανδρος και ύβρε τον Φίλιππον τον πατέρα του, αποδαρμένον από το άλογον, με μία σπαθία εις το κεφάλι και ήταν κομμένο πολλά και προδιαβαίνοντα ο λίγων ερωτά διέ μητέρα του. Και οσάν έμαθε την πονηρία του Αναξάρχου, παρευθύ επήρεν οκτακοσίους άνδρας διαλεκτούς και φθάνει τον Αναξάρχον εις τον ποταμόν των λεγόμενων μεστών και πιάνει τον ζωντανών και ήφερέ τον εις τον Φίλιππον με ολίγην ψυχήν. Και είπε του πατρός του «Σηκώσου, πάτησε τον εχθρό σου. και ανέστη ο Φίλιππος με ολίγη ψυχήν και είπε προς τον Ανάξαρχον, «Δεν εν Ανάξαρχε, την φιλίαν όπου σου έκαμα και τα δωρήματα όπου σου έδωκα όταν έρχοσουν στην την Περσίαν, αμήλθες εδώ με πονηρίαν εις εμένα ως δαίμον και μου υστέρισες την ζωή μου, αμή το ποτήριον όπου εκέρασες να το γευθεί και εσύ». Και πάτησεν τον ο Φίλιππος εις το κεφάλι και έσυρε την μαχαίραν του και τον έσφαξε. Ευχή του Φιλίππου προς τον Αλέξανδρο. Και είπεν ο Φιλίππος, «Η πίκρα μου όλοι εγύρισεν ολίγον εις χαράν». Και είπε, «Σήρεκες η ψυχή μετά του αντιδίκου σου». Και τότε ευχήθη των Σύρεκε η ψυχη μετα του αντιδικου σου και τοτε ευχηθη τον Αλέξανδρον και ειπεν ειπαγε η αιμου εις κεφάλια του κόσμου να σε προσκυνήσουν και το χέρι των ειδικών σου να είναι επάνωθεν όλου του κόσμου». <ΣΣΣ> Θάνατος Φιλίππου, και λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Φίλιππος παρευθείς εξεψύχησε. Και οι άρχοντες της Μακεδονίας εστάθησαν και είπαν προς τον Αλέξανδρο, «Πολλά τα έτη σου, βασιλεύ Αλέξανδρε!» Και η Ολυμπιάς έστεκε και έκλεε τον Φίλιππον βασιλικά και τακτικά και έβαλαν τον εις κρεβάτι και ήφεράν τον εις το κάστρον μέσα με μέγαν και έθαψαν τον Φίλιππον και επήγε στην μητέρα του την Ιγιήν, Όθεν γεννήθη. Πώς <μι> ο Αλέξανδρος επωνομάστη Αυτοκράτορο. Τότε ο Αλέξανδρος, ο ιός του Φιλίππου, επωνομάστη Αυτοκράτορο και όρισεν και έγραψαν είδησες εις όλα τα κάστρη να συναχθούν όλοι στου τους Φιλίππους, Μακεδονίτε, Πελαγονίτε, Ελλαδίτε, και εσυνάχθησαν όλοι, μικροί και μεγάλοι, Λόγοι Αλεξάνδρου. Και είπε ο Αλέξανδρος, «Ω συντρόφοι και ηγαπημένοι μου αδελφοί, μεγιστάνοι, άρχοντες, μακεδόνιοι και οι άπαντες, εγώ την σήμερον βασιλεύς και αυτοκράτορ της αυθεντίας είμαι και ο πατέρας μου έστεψέ με βασιλέα και αν ορίσετε α ακούσομεν τι και πώς θέλομεν να πείσομεν Λόγοι των Αρχόντρων. Και από τους άρχοντες, Πρώτον εσηκώθη ο τον άλλον φρονιμότερος, ονόματι Φιλόνης και είπεν «Αλέξανδρε Βασιλεύ, οι νέοι όλοι πρέπει να είναι εις τον βασιλέα κοντά και οι γέροντες από την βουλή του να μην λείπουν. την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Πορόπουλος.